Ticket-ticket-tong, ra Η donde rakitiket πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός που πρέπει να κάνει στο δίνει κι αυτός που το αυτός το το δίνει Τα τρισέγγωνα είναι αυτό. Όταν ακούτε Διναικέ, να ξέρετε, η μετάφραση είναι στα τρισέγγωνα. Ο Βαρουφάκη το είπε στην είσοδο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, γιατί έχει πάει εκεί για μια έκτακτη συνάντηση με τη Λαγκάρτ, κράτησε δύο ώρε και μετά εξερχόμενο έκανε αυτή τη δήλωση. Ό,τι πληρώναμε, το ξέρουμε, πληρώνουμε και θα πληρώνουμε στο Διναικέ. Θα είμαστε εντάξει προ όλου αυτού του τοκογλήφου, όπω του έχει πει ο νυν πρωθυπουργό, όταν όμω ήταν πρόεδρο. Επίση, λοιπόν, λέμε ότι πρόθεσή μα δεν είναι να κάνουμε μονομέρειε κινήσεις εκτός εάν αναγκαστούμε να κάνουμε. Εάν λοιπόν δεν μας δώσουν τι δόσει, δεν θα πληρώσουμε στο τοκοκλήφου, κύριε Κούλογλου. Τι κάνουμε, Τα <συσοκλήφου> Oh les te de ta torture dans ta tuture, fais le tour de tes tatars pour savoir qui c'est qui qu'14 si tu mérites de la tantine se qui avec tes tatars. Na spasi. Quand ta tantine était tu, voudrais savoir tu veux la tester la terre, la toaster en tutu, la retourner lui faire tater du tabarin. Et les qui vivent ici, pantote, éclablonent tes hypocriotes, ne pénitentse holus les satanistes et autrefois ce que vous ne cagnez, c'est dinekes. Na ta to, to dinekes, si m'a Καλή, κανονική, πληρώνουμε, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι που θα αρνηθούμε να πληρώσουμε. Έχουμε πρόσωπο, κούτελο, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε φιλότιμοι, αυτό δεν το λες, τέλος πάντων, είμαστε κανονικοί, normal Πληρώνουμε προς τα έξω και όπως δήλωσε θα πληρώνουμε προς τους τοκογλήφους στο δινεκές της υποχρεώσει μας. Προς τα μέσα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, όπως ξέρετε. Ε, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επιχειρηματιών, μικρών και μεγάλων, που δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο και υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, μικρών, που δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Σε ένα τέτοιο παράδειγμα θα σταθούμε τώρα. Το πρωί σε σύνδεση του Μέγα, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, ο γιατρό, ο καρδιολόγος, ο Ηλίας Χώρα, ήταν εκεί και είπε, περιέγραψε τι ωραία που είναι να πληρώνεις το δυνατό του δανειστές το κοκλίφου, αλλά να μην πληρώνονται αυτοί που πασχίζουν κάθε μέρα κάθε βράδυ και κρατάνε τα νοσοκομεία ανοιχτά. Έχουμε να πάρουμε υπερορίες. Εφημερίε από αρχές του Δεκέμβρη και σε μερικούς γιατρούς όπως της Πολυκλινικής υπάρχουν χρεωστούμενα από προηγούμενα έτη. Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που η νοσηλεύτρια τη νύχτα δουλεύει με υπεροριακή απασχόληση με ένα ευρώ την ώρα επιπλέον ο ειδικευόμενος δουλεύει με 2,5 ευρώ την ώρα υπερορία με κάποιο εξευτελιστικό τίμημα εν περιπτώσει να είναι και απλήρωτο. Υπάρχουν, λέει από το 12 και από το 11%. Υπάρχουν αφιλίοντες. από το 12, 13 και 14 χρεωστούμενα χρήματα από δεβουλευμένε ευμερίε σε πολλά νοσοκομεία. Σε εμά δεν είναι τόσα πολλά τα χρήματα, όσο. Στου γιατρού τη πολικηνική σα πούμε χρωστάμε 1 εκατομμύριο Ευρώ. Τι λε τώρα, τι λε τώρα. Τι λες τώρα. Διάφορα παραδείγματα. Στο διηνεϊκέ όμω θα πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις του Δουνουτού, διότι προτεραιότητα έχουν οι τοκογλήφοι και όχι αυτά που συμβαίνουν μέσα. Και είμαστε στην αρχή μια διαδικασία μη πληρωμή των, των δικών μα, των ηθαγενών. Ενώ στου άλλου θα έχουμε, σύμφωνα πάντα με δηλώσει, δεν ξέρουμε θα γίνει και μεθαύριο, καθαρό πρόσωπο. παρεπιπτόντος, ε, κλείσαν και τέσσερα κρεβάτια σε μονάδε εντατική θεραπεία του Ευαγγελισμού, γιατί έφυγαν οι συμβασιούχοι. Ε, αυτό συνέβη τις τελευταίες μέρες το καταγγέλνουν εκεί οι γιατροί επειδή γίνεται και μια ολόκληρη συζήτηση και έγιναν και εξαγγελίε ότι θα προσλάβουμε θα ανοίξουμε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας τα κρεβάτια που είναι κλειστά λόγω ε, ότι ε, ε, έλλειψης προσωπικού και αυτό συμβαίνει χρόνια δεν συμβαίνει μόνο τώρα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μέχρι λοιπόν, βεβαίω και περιμένουμε είναι η μαγική φράση στα χρόνια στου μήνε του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε δεν βιαζόμαστε σε δύο μήνε να λυθούν όλα όχι, αλλά τουλάχιστον να μην κλίνα και αυτά που υπήρχαν, τα κουτσουρεμένα. Κλείσανε και αυτά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που πια δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα, είναι η λίστα Λαγκάρτ και ό,τι θα βγει από εκείνη, διότι βγει και ο Αρμόδιος οπουργό, ο κύριος Νικολούδη, στη Βουλή, στη Βουλή και μα περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι να πιάσουμε αυτού που έχει μέσα η λίστα. Ο έλεγχο τη Λίστα Λαγκάρντ είναι καταρχήν εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι η Ελβετία θεωρεί ότι είναι ε, με παράνομο τρόπο οφύγανε αυτά τα στοιχεία από τη συγκεκριμένη Τράπεζα και αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. ήθελα α, με ευκαιρία τη ερώτηση να ενημερώσω όσο γίνεται περισσότερο Το να επιχειρήσει κάποιο φορολογικό έλεγχο στηριζόμενο μόνο στη λίστα Λαγκάρ ή τη βλέποντα την και χωρισμένα και μεμονωμένα είναι περι... ή τη λίστα Λαγκάρ, τη λίστα Λουξεμβούργη, οποιαδήποτε άλλη θέλει. Την ίστα Λιπολούδη που είπαν κάποια φορά που, τα... που περιλαμβάνει τα εμβάσματα που φύγανε από εδώ και πήγανε στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν περίπου. Που βέβαιο ότι θα καταλήξει σε λαθασμένα συμπεράσματα. Καλή νηφτά, καλή νηφτά, καλή νηφτά και ο έλεγχο τη λίστα Λαγκάρντ είναι καταρχήν εξαιρετικά δύσκολο. Κατάλαβε μαύρη. Καταλάβατε μαύρη, όχι κατάλαβε μαύρη. Είναι δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο ο έλεγχο τη λίστα Λαγκάρντ. Κατηγορούσαμε του προηγούμενες ότι υπήρχε μια συγκάλυψη. Εδώ έρχεται η δυσκολία. Έχουμε δυσκολίε διότι. Αυτό είναι ο παγκόσμιο καπιταλισμό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζε, γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζε στην Ελβετία, γι' αυτό υπάρχουν αυτέ οι χώρε, γι' αυτό υπάρχουν οι offshore. Για να μην μπορεί καμία κυβέρνηση, κανένα κράτο να ελέγξει αυτού που βγάζουν εκεί νομίμω σε εισαγωγικά τα χρήματά του. Διότι αυτό ακριβώ συμβαίνει. Αυτό είναι το παγκόσμιο σύστημα και μπορεί να αλλάξει αυτό με άλλου τρόπου, όχι με μια κυβέρνηση, με την καλή διάθεση μια κυβέρνηση, με την πολύ καλή διάθεση ενό και μόνο Υπουργού. Μας είπε για τη λίστα Λαγκάρτ, μας είπε για τη λίστα του Λουξεμβούργου. Όλοι εσείς που έχετε τα λεφτά σας στις offshore είστε και πολλοί εδώ στην Ελλάδα, χαρείτε γιατί ο κύριος Νικολούδης συμπεριέλαβε και εσάς. Το θέμα των offshore θα πρέπει έτσι όπως το προζηρίζετε εσείς, θα πρέπει να σας πω ότι είναι γενικά εξαιρετικά δύσκολο. <Τι> Είναι γενικά εξαιρετικά δύσκολο καλίστα, καλίστα, καλίστα Παρακαλώ να λαβάνετε υπόψη σα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο Και κυρίως είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί η ελληνική πολιτεία από μόνη της να το λύσει Καταλάβες μαύρε Δύσκολη Λαγκάρτ, δύσκολη Offshore, δύσκολη Λιξονβούργου η λίστα. Τι είναι εύκολο, ο συνταξιούχο, ο μισθωτό, ο μικρομαγαζάτορα είναι εδώ, τον βλέπουμε, τον ξέρουμε. Έχουμε συνεργαστεί σαν κράτο άπειρα χρόνια. Αυτό συντηρεί αυτό το μπάχαλο και χάρβαλο κράτο, οπότε. Επειδή η άλλη είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά μάλιστα δύσκολο, δύο φορέ το χρησιμοποίησε, θα πάμε στο εξαιρετικά εύκολο. Διότι για τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, ποτέ υπουργός δεν έχει πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιάσουμε και να οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από αυτό. Ναι, έτσι πολύ ωραία, ένα-ένα τα τετραγωνάκια του παζλ συμπληρώνονται, μπαίνουν εκεί που πρέπει να μπουν. Μια ανάλυση τώρα, πολύ καλή ανάλυση. Άκρο λογική ανάλυση για μ, θέματα επικαιρότητα, για θέματα τη σύγχρονη ζωή, με έναν μοναδικό όμω συνδυασμό τη αρχαιότητα. Πόσε φορέ δεν τα ακούσει να, να σα λένε ότι εμεί οι Έλληνε, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που είχαμε τον ξένιο Δία, δεν επιτρέπεται να λέμε πράγματα για του λαθρομετανάστε και δεν είπα ότι του λέμε λαθρομετανάστε και είναι άνθρωποι. Λέω σε μια εκπομπή, συγγνώμη, ο λαθροεπιβάτη δεν είναι άνθρωπο. Ο λαθροθύρα δεν είναι άνθρωπο. Ο λαθρέμπορος δεν είναι άνθρωπο. Πρόσεξε. Ναι, βέβαια. Γιατί πάμε λαθρομετανάστε, λέει, Γιατί ανθρώπου. Μα όλοι αυτοί δεν είναι άνθρωποι, προηγουμένω. Τετρίς, του Ορίστε, επιτέλους, η λογική τακτοποιεί τα θέματα όπως πρέπει να τα τακτοποιήσει. Λέμε λαθρομετανάστες, όπως λέμε λαθρεπιβάτης και λαθρέμπορος. Τα τοκτοποιήσει ο Άδωνης με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει, είπε, έκανε και κάτι άλλους ε, συσχετισμούς με τον περικλή του κλασσικού αιώνα, με τον Σαμαρά, με τον Τζίπρα, με άλλα αυτά στην πορεία. Ελπίζω να προλάβουμε, πιέζουν οι ξένοι να συνεργαστεί άλλο κόμμα, όχι ο Καμένος, με την κυβέρνηση Τσίπρα. Με την κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι το ωραίο. Έχουν με την αριστερή πλατφόρμα και με τους συνεργάτες της κυβέρνησης Τσίπρα. Με τον Τσίπρα κανένα απολύτως μια χαρά. Απλά θέλουν καλύτερα στηρίγματα γύρω του και άλλο ένα δημοσίευμα σήμερα λέει ότι πάλι ο Σταύρος πρέπει να έρθει να συνεργαστεί, το ποτάμι δηλαδή και εμείς υποστηρίζουμε αυτή την άποψη των ξέν Διότι ο Σταύρος, όπω έχει δηλώσει πάρα πολύ ωραία, σε μια κρίσιμη, κρίσιμη στιγμή του τόπου, ο Σταύρο λέει την αλήθεια. Γιατί εμεί να σα εμπιστευτούμε σαν κάτι διαφορετικό. Ναι, ξέρει ποιο είναι ο Θεοδωράκη να σου πω κάτι. Λίγο προσωπικό, επήτρεψε μου, γιατί με ξέρει πολύ καλύτερα από όλου του άλλου. Με ξέρει πολύ καλύτερα από το Τσίπρα, με ξέρει πολύ καλύτερα από το Σαμαρά και από όλου του άλλου πολιτικού αρχηγό. Ένα άνθρωπο που ήταν. Τουλάχιστον είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. <Τι> Ένα άνθρωπο που ήταν, τουλάχιστον είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Η τηλεόραση είναι αυτό που. Γέρνει την πλάστηγα προ την αλήθεια. Ο Σταύρο μπορεί να συνεργαστεί, να είναι εταίρο, διότι λέει την αλήθεια. Έχει κάνει και 10 χρόνια στην τηλεόραση. Αλλά αυτό και μόνο. Είναι μεγάλο εισιτήριο. Μπαίνει παντού, όχι μόνο σε κυβερνήσει. Λέει την αλήθεια, είναι κατάλληλο. Όμω την αλήθεια λέει και ο Στρατούλη από την αριστερή πλατφόρμα. Και προτείνουμε ακριβώ αυτό. 751 ευρώ όσο ήταν τη μαύρη νύχτα στι 28 Φλεβάρι του 2012. Που η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Πασόκ <κυμ> και η Νέα Δημοκρατία, κατά παράβαση όλη τη <κυβέρνη> ευρωπαϊκή <κυβέρνη> και <Υπουέντα>. διεθνού <κυβέρνη> νομοθεσία, κατήργησαν Μόνο τον κατώτερο μισθό. Τελεία και πάβω. Αυτή είναι η Ο, απαρακά, θέση μα. Να... Γιατί την έχουμε να... καταθέσει να... και την πρώτα συγγνώμη. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση, θα είναι νομοσχέδιο τη κυβέρνηση και θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο το οποίο θα καταθέσουμε για να ψηφίσουμε στη Βουλή. Ναλάβει δέσμευση και θα την πάμε μέχρι τέλο. Για να την εφαρμόσουμε Εντάξει. και θα είναι άλλα μεσημέρι. Άλλο ένα μεσημέρι πέρασε που δεν έχει εφαρμοστεί ο 751. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό που να ήξεραν οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι θα παραλάβουν όπω λένε επισήμωση, είχαν σαμαρά στην κυβέρνηση και δεν ξέραν τι θα παραλάβουν. Νομίζαν ότι θα ήταν όλα στρωμένα, τα πλεονάσματα θα τρέχουν από τα σιρδάρια. από τι ντουλάπεστη δεν ξέρω εγώ. Από που άλλου όλοι λένε την αλήθεια εν τέλει και ο νικολούδη. Και ο Σταύρο κυρίω, και ο Στρατούλη, αλλά και ο Κίρτσος. Βέβαια, ο Κίρτσος δεν έχει κληθεί ακόμη να την εφαρμόσει. Αλλά έχει μια μοναδική ευκολία και ευχέρεια να λέει την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι φτάνουν αυτά, γιατί στο Eurogroup, επειδή έχουμε επαφέ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτοί θέλουν και μέτρα μείωση των δημοσίων δαπανών και μείωση του κόστου του ασφαλιστικού συνταξιδωτικού συστήματο. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Όμως από την πλευρά αυτή Τι σημαίνει η μείωση των δημοσίων δαπανών δηλαδή δη, δη, δη, δη, δη, δη, δη, Σε ποιους τομεί, δηλαδή Σε όποιον τομέα Εννοείται δηλαδή δη, δη, δη, οι μισθούς <σταλώς> Τέτοια πράγματα Συντάξει σίγουρα για, για τις επικουρικές ε, που λένε Για τις επικουρικές ε, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει Από το περασμένο καλοκαίρι γιατί η νέα δημοκρατία Που είχε υπογράψει Εσύ σαν Γιώργος Κίρτσος Εγώ θα τις μείωνα κατευθείαν δεν το συζητάω. Δηλαδή εσεί θα, θα μειώνατε σε αυτή τη φάση που δεν έχει οξυγόνο ο Έλληνας, δηλαδή <coughs> και συντάξεις λέτε ε, συντάξεις, συντάξεις, συντάξεις σίγουρα συντάξεις Να σα πω, πω γιατί διότι αν δεν φτάσουμε σε μια συμφωνία και αν δεν μειώσουμε το κόστος Το ετήσιο κόστο διαχείριση του δημόσιου χρέου, τότε σε λίγο καιρό δεν θα μιλάμε για ενδεχόμενη μείωση των επικουρικών, θα μιλάμε για κατάρρευση του ασφαλιστικού συνταξιδοτικού συστήματο. Γι' αυτό βάλετε τον Κίρτσο εκεί να τα κόψει όλα από τώρα, ώστε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί και οι προηγούμενε περικοπέ έγιναν γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Για να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα και για να μην καταρρεύσει. Αλλά είμαστε πάλι στη φάση που καταραίει. Και άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πού λέει δεν θα τα πάρει. Αλλά για να μην καταρρεύσει, ίσω να αναγκαστεί να τα πάρει. Αλλά αυτό αφορά το μέλλον. Όχι ο Κίρτσο, η κυβέρνηση. Αν ήταν ο Κίρτσο, θα τα είχε πάρει τα μέτρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μεγάλη Δευτέρα. 2 11 208 200, ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. SMS, όποιο θέλει να στείλει γραφειοκραφείο, no, το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο τούντιο realfm. .com. GR. Η Κατέρνα Βουτσάρι θυμίζει τον ήχο και ε, έναν έναν η Ζωή Κωνσταντοπούλου του στέλνει στα ψυχιατρία. Ε, μερικοί, μάλλον, έχουν έρθει από τα ψυχιατρία και έχουν μπει στη Βουλή, ξέρετε ποιοι είναι. Ε, κάποιοι άλλοι από τη Βουλή πηγαίνουν προ τα ψυχιατρία. Ένα παράδειγμα τυχαίο, δείγμα τυχαίο όπω λέμε, γεράσιμο διακουμάτο. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόεδρο ποτέ. Τον κύριο Κακλαμάνι, τον κύριο Όλου. Τον κύριο Μεμαράκη. Μπέρι ήρεμο. Δεν έπρεπε να πάρω πέντε ταβόρ για να μπω στη Βουλή και σου κάνει τα νεύρα... Et et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement d'entité. Tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été. en a l'autru! Qu'est-ce que c'est ta névra? Tu fais le elle le tout tout pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa teuté la tartine, testostérone et de petite très tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la prendre quand t'as thé! qui c'est qui T'es tout dépité depuis que t'as tenté de t'as quitté, tu veux te buter? La vieille c'était que si de Mais comme le dit ton tonton, prends ton, garde au retour du bâton N'as pas si, on l'imase Vroom, qui c'est qui 14, t'es tout dépité Depuis que t'as tant dit, <marchant> t'as quitté, tu veux tout buter Vroom, qui c'est qui 14 c'est toi dépité Mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton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 Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός το πρέπει να κάνει στο διήναικες. Θα πληρώσουμε στο κοκλήφος, κύριο Κούλογλου. Στο διήναικες. Στο διήναικες, ε, με ένα μήνυμα εδώ της Μαρίνας Μιλαοτοπίθου, δεν χρειάζεται. Σας έχω ξαναστείλει ανάλογο μήνυμα, αλλά μπορεί να μην από την εκπομπή σας. Πριν από μερικές μέρες άκουσα ένα πείμα που αναφερόταν στη σ Επειδή δεν μπορώ να βρω την έκδοση και θέλω να αγοράσω το βιβλίο, Σε παρακαλώ αν μπορείτε να μου στείλετε με μήνυμα κτλ. Στο λέω εγώ τώρα, είναι ένα ηχητικό, είναι του Αζίζ Νεσίν, σώπα μη μιλά. Σώπα μη μιλά, του Τούρκου Αζίζ Νεσίν. Αυτό όμω που βάζουμε εμεί εδώ σε ήχο, ε, άρα μπορεί να το βρει. Τα βιβλία του Αζίζ Νεσίν πολλούνται κτλ. Αυτό που μεταδίδουμε εμεί είναι από μια εκδήλωση στο Ηρόδιο, Μαριέτα Ριάλβι, το απαγγέλει, η λέξη απαγγελία νομίζω είναι λίγο. Εμείς αυτό ακούμε, αυτό είναι το ηχητικό που μεταδίδουμε κατά καιρούς από αυτή την εκπομπή. Σώπα μη μιλάς, ψάξτε το και θα το βρεις. Υπάρχει και στο YouTube, υπάρχει και σε στίχους, οπουδήποτε νομίζω σε βοηθήσαμε. Και ένας τακτικός ακροατής λέει εδώ Λουδοβίκος, παιδιά στη Χαλκιδική γίνεται της BIP, είναι σαν να έχουμε υπουργό δημοσίας τάξης το Θεόφιλο Γιαννάκο. Το μπανούσι έχουμε, να μην το ξεχνάμε, τον μπανούσι έχουμε, είδαμε τι έγινε χθες, θα πάρουμε έτσι μια γεύση ηχητική του τι ακριβώς συνέβη από καταρχήν μια πολίτη, κάτοικο εκεί της περιοχής που βγήκε στο κόκκινο. Με πονάει όλο μου το κορμί, η μέση μου, τα πόδια μου γιατί με παρουσία της αστυνομίας με χτυπούσαν οι εργαζόμενοι της ελληνικό χρυσό. Ένας με άρπαξε από το πρόσωπο και από το λαιμό, άλλος από πίσω με χτυπούσε κλωτσικές και μπουνιές και ένας τρίτος με ένα καδρόνι με χτυπούσε όπου έβρισκε. Η αστυνομία ήταν δεξιά και αριστερά δίπλα στους εργαζόμενους. Χωρίς να κάνει απολύτως καμία κίνηση, να προσπαθήσει να τους σταματήσει, απλά με χτυπούσαν ανελέητα. Κάποια στιγμή με έριξαν στο χαντάκι μέσα. Και εκείνη την ώρα ήρθε ένας αστυνομικός να με βγάλει από το χαντάκι για ναι. το λόγο του ότι τους ενοχλούσα και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να κατέβουν Και εγώ ήμουνα το εμπόδιο. Και αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ζήσει άλλη φορά. Η αστυνομία σήμερα ήταν security των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός και εμείς ήμασταν αυτοί που φάμε πάλι το ανελαίει το ξύλο. Τα δακρυγόνα έπεσαν σε εμά. Σε αυτού δεν έριξαν τίποτα, ενώ αντίθετα Έριχναν πέτρε καδρόνια τη στιγμή που προσπαθούσαμε να περάσουμε να φύγουμε γιατί μα είχαν εγκλωβισμένου mm -hmm. και η αστυνομία δεν έκανε απολύτω τίποτα. Mm -hmm. Και όταν ρωτήθηκε κάποιο αστυνομικό, γιατί δεν του ρίχνετε, mm -hmm. γύρισαν και μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται. Ενώ σε εμά επιτρεπόταν και σήμερα να φάμε τα τριγόνα. Αυτά από μία κάτοικο εκεί τη περιοχή. Μπήκε και στο χαντάκι για να πατάνει άλλα από πάνω. Αλλά να ακούσουμε και τη βουλευτήνα περιοχή, στην Κατερίνα Ιγκλέζη. Εγώ έχω να καταγγείλω τον αστυνομικό διευθυντή Δευθυντή Θαρτικού, ταξίωμαλά και τον, ε, τον Γενικό Διευθυντή Μακεδονία, τον, τον Στρατηγό Μαντουβάκη, ενώ είχαν, είχε ανακοινωθεί πορεία από τι επιτροπέ αγώνα, από πολύ καιρό μπροστά, από πολλέ μέρε πριν. Και στη συνέχεια ανακοίνωσαν πορεία και οι μεταλλοί, Επιτράπηκε στου μεταλλορίχου να φτάσουν πολύ κοντά στου εργασίε του Ελληνικό Χριστό να φτάσουν πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόταν οι διαδηλωτέ. Και ενώ υπήρχανε πέντε κλούβες ΜΑΤ εκεί, δε, τους, ε, ε, αφήσανε τους εργαζόμενους του Ελληνικού χρυσούς να κινηθούν απέναντι στον κόσμο και γάνανε καμία προσπάθεια να τους σταματήσουν. Μάλιστα, στράφηκαν μαζί με τα και ΜΑΤ απέναντι στο, στους διαδηλωτές και τους ρίξανε και τα κρυγόνα σε, σε α, συνεργασία. Α, γι' αυτό έχει α, α, α, ευθύνη η ελληνική αστυνομία... Εκατό για το χειρισμό που έκανε, για τον το τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκε. Και δεν νομίζω ότι στρέφεται απλά και μόνο απέναντι στο κίνημα, αλλά στρέφεται και απέναντι στην κυβέρνηση αυτή η, η κίνηση της, της ελληνικής αστυνομία σήμερα. Ας. Και όσο όλους τους έχουν χαϊδεμένα τους παιδιά. Δεν ξέρω η ελληνική αστυνομία από ποιον διοικείται. Από την ελληνική κυβέρνηση ή από την Ελντοράδο Βόλτ. Δεκάδε χρόνια τώρα, δεκάδες χρόνια, η ελληνική αστυνομία διοικείται από τι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Για παράδειγμα, δείτε τι απλέ ταινίε, τι θαυμάσιε ταινίε που έχει κάνει ο Μαραγκό με πρωταγωνιστή το Βέγκο. Τι ακριβώ συνέβαινε. Βεβαίω, δεν είναι οι ταινίε το θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά ο ρόλο των αστυνομικών αρχών σε τέτοιου τύπου καταστάσει. Με πιανού το μέρο είναι. Άρα, η απορία τη βουλευτού του τη Κατέρινα Ιγκλέζη, που έχει φάει άπειρε φορέ ξύλο πάνω και δακρυγόνα νομίζω πέφτει, μένει στην ατμόσφαιρα, στο δημόσιο λόγο, αλλά οι απαντήσεις έρχονται στο μυαλό του κάθε ενός. Κουράγιος όλα αυτά που γίνονται εκεί πάνω, λαός μέρος Α. Ναι. Έλα ρε γυαλαντζή σύντροφε. Για λαντζή, δηλαδή χωρίς κύμα Χωρίς Το δέχομαι. Το δέχομαι είναι μεσημεράκι. Α πάμε κάτι ελαφρύ, μην πέσουμε σαν βόδια το μεσημέρι να κοιμηθούμε. καθόμαστε εδώ με την κόρη μου και σα ακούμε τώρα. Και έχουμε χάσει τη μισή εκπομπή μέχρι να σηκιάσουμε. Να πούμε. Εντάξει, δεν με νοιάζει αυτό. Η κόρη, πόσο χρόνο. Κόρη 20, αλλά μην πει καλησπέρα, γιατί Φωτιά. θα στρίψω την αποστολή. Εντάξει. Τι θα κάνει, <laughs> Θα στα τρίψω λέω. <laughs> <laughs> καλησπέρα. Παίρνω χαμπαριγορέ. Με πιάνει μένα κανεί. Όταν δεν καταλαβαίνει καπνή τον ευρωατλαντισμό, πώ μπορεί και καταλαβαίνει τον έντιμο συμβιβασμό. Μα ούτε η, αυτό το καταλαβαίνει. Αυτό δεν χρειάζεται να το καταλάβει, αυτό απλά το βιώνει. Θα, Θα το, το καταλάβει αυτό. το πετσί σου. Δεν το βιώνουμε τόσα χρόνια τον ευρωατλαντισμό. Το βιώνουμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε τώρα. Δεν το έχουμε πάρει απόφαση ακόμα. Λε. Εσύ πιστεύει ότι το έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση δεν το έχουμε πάρει, αλλά το έχουμε νιώσει στο πετσί μα όλοι. Χαιρετίσματα στον original, τον σύντροφο, τον θύμιο. Πολλά κοιλιά. καλησπέρα, Μωράκι, καλησπέρα. Γεια, yeah, γεια. Yeah, yeah. Εγώ θα να σα Ανήκω στην κατηγορία εκείνων που είμαι περήφανο για τα δυόμιση χρόνια της Νέα Δημοκρατία. Είμαι περήφανο. Ναι. Καλά είσαι. Καλά, σα ακούω λίγο ήμω, γιατί τι έπαθε. Ε, τι έπαθα, Άκουσα το γιακουμάτο τώρα. Δεν το είχα. Είστε μελαγχόλε που άκουσα το γιακουμάτο, Μωρή. Σε επηρεάζουν ακόμα αυτοί. Ε, θα γεράσει πριν πλησιά. από την ώρα σου, Μωρή, με αυτά. Θα γεράσει πριν από την ώρα σου και θα πέσει πάλι στα νύχια του γιακουμάτου να σε βάλει σε αυτό το χειροκομείο που δεν τα δηλώνουν τα φορολόγητα, όλα αυτά. Αυτό είναι χειρότερο αυτό που είπε τώρα. Είναι χειρότερο αυτό που έκανε ο πατέρα σου και έφαγε το μέσα από τη Μαρμελάδα. Μωρή το ποντίκι, ε, ένα το, ποντίκι, ε, όλο ε, το έχουμε φάει. Ε, ε. όχι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούς. Ο κύριος Μπαρμαγιάννης. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι να μιλήσετε με τον κύριο Κωνσταντίνο. Περιμένω. Κύριος Κωνσταντίνο. Καλημέρα σα. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε μου. Τι κάνουμε. Καλησπέρα, Καμιά χαρά καλά εσεί. Ωραία. Εσείς. Τι ακριβώ θέλετε. Εγώ έχω κάποια αιτήματα που έχω να θέσω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσεί είστε διατεθειμένο να με βοηθήσετε. Αν ξέρετε τι ακριβώ θέλετε, δεν έχω αντίρρηση. Η πάνε διάθεση πάνε δεν, δεν είναι να κάνει. Πείτε μου εσεί ότι έχετε τη διάθεση. Κι α μην μπορείτε. Ε, εντάξει, εγώ δι διάθεση έχω. ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ψάχνω σφυριγγυλά κολαράκια αυτή την περίοδο. Ναι. Τα οποία με δυσκολία τα βρίσκω. Αυτά είναι λιγάκι δύσκολο να τα βρείτε, κύριε. Α, τι μπορεί να κάνουμε όμως γι' αυτό, δεν είπα ότι είναι εύκολο. Δεν ξέρω, πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω σε, ποιο, σε ποια περιοχή πρέπει να πάμε, που μπορεί να τα βρούμε, Κύριε Κωνσταντίνε. Δεν με βοηθάτε. Α Αχρησιμοποιήτα. Α χρησιμοποιήτα. Α, χρησιμοποιήτα. α, πούρο. Ναι. Ναι, το τέτοιο καθαρό. Ε, καλά είναι. Πορδέλα. Ε, ναι. Δεν είναι από ναι. πόλη, δεν είναι από πόλη, γιατί εκεί δεν θα τα βρούμε. Όχι, όχι, εκεί δεν θα τα βρούμε σε πόλη, σε χωριό, σε χωριό, δε με. Σε χωριό. Να πώς... κόψουμε την κορδέλα, κύριε Κωνσταντίνε. μου. Ε, εντάξει. Δέχομαι. Θα κανονίσω το ραντεβού με το φίλο. Να σε καλά. Να, επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να καταγγείλω κάτι ως νεοδημοκράτης του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε άλλο κόμμα. Ωραία. Και ήθελα να καταγγείλετε και στο μνημόνιο. Όχι μην με γέλια. Έχω κάτι σοβαρό να καταγγείλω. Ναι καλύτε. Εκείνο που θέλω να καταγγείλω είναι ότι άκουσα ότι κάποιοι συνταξιούχοι κάνανε πορεία λέει και διαμαρτυρία. Δεν κατάλαβα το γιατί. Έχουν υποβάλει τα χαρτιά του εδώ και δύο χρόνια και κανένα δεν έχει πάρει φράγκο. Και τώρα που του ήρθαν τα 200 210 ευρώ και μπορούν να φάνε, διαμαρτίρονται. Δεν εκτιμάει ο κόσμο, δεν εκτιμάει. Δεν εκτιμάει ο Επίση θέλω να καταγγείλω και το σύστημα. Με στην καταγγελία. Ειρεμίστε. Που το oh, ζήτα yeah. σε καταγγελία. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Καλά. Πατάζουν τα μέσα μου. Σαράζετε μέσα σα. Ναι, δεν μπορώ. Γιατί εδώ και δύο χρόνια ενώ τι έχουν κόψα φάρμακα. Δεν μπορούνε να κάνουν εξετάσεις. Δεν μπορούνε όλα αυτά. Συνεχίζουν και ζούνε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι κατά της οικονομίας όπως κοινάχει, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αλλά το ζούνε είναι σχετικό, δηλαδή είναι θέμα ερμηνείας, ζωή είναι αυτή. Τέλος πάρουν χέστο. Πρώτη φορά αριστερά. 6 και 40 λοιπόν, στα παραήκοσι. Στέβεις. Όχι. Ε. Δεν νιστεύω γιατί δουλεύω σκληρά. Έτσι. Και άλλοι δουλεύουν σκληρά αλλά νιστεύουν. Το είπε η Μάγδα, σιγά σιγά το τότρωγε γιατί καταλάβαινε τι έλεγε προς τον Γιώργο τον αυτιά δεν νιστεύει, άθεος κι αυτός. Ε, η κρίση γεννά ευκαιρίε και όχι μόνο. Γεννά και μπλουζάκια με στάμπε, γεννά και κούπε, γεννά και άλλα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, ανεβαίνει από τη ρία, αλλά από κάτω ο συνάδελφο σκητσογράφο Δημήτρη Γιώργο Πάλις, και μα έφερε κάτι μπλουζάκια που έχουν τον παλούρδο μπροστά. Γράφουν και ελληνοφρένη ή το τζολιά. Και κάτι κούπε που έχουν επίση του ίδιου πρωταγωνιστές Δεν τα φτιάχνει μόνο του όμω. Έχουν μαζευτεί πολλοί σκητσογράφοι, αρκετοί. Ε, και 16 Έλληνες και ένας Μεξικανό και έχουν φτιάξει ένα site που μπορεί ο καθένας να παραγγείλει το μπλουζάκι του να διαλέξει σκίτσα από τους συναδέλφους και να του το τυπώσουν ή την κούπα του ή τη θήκη του κινητού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει ο καθένας 17 είναι στο σύνολο, 16 Έλληνες και ένας Μεξικανό, ένωσαν τις δυνάμει όπως μας λένε στην Cartoon B Με δύο όμποι. μία λέξη. Μία κυψέλη, όπω λένε, σκητσογραφική δημιουργία. Αυτό το ισό e που έχουν κάνει τα παιδιά. Μπορούμε να βρούμε πρωτότυπα δώρα με σχέδια των σκητσογράφων αυτή τη σελίδα. Καθώ και να παραγγείλετε την καρικατούρα ή το πορτρέτο σα. Τον εαυτό σα, τη μουύρι σα δηλαδή. Αυτό νομίζω πολλοί βουλευτέ πολιτικοί θα θελήσουν να το κάνουν. Ή θα ωραίο εσεί να φοράτε μπλουζάκια με τον Άδωνη. Να μου ήρθε ένα την τύχη τώρα στο μυαλό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με αλφαβητική σειρά συμμετέχουν Κιτζογράφη Αναστασίου Γεωργοπάλη, Γρηγοριάδη, Ζερβενιώτη, Ντράνη, Ζάχαρη, Ζερβό, Κουτσαντά, Μαραγκό, Μιτσομπόνο, Παπαγεωργίου Πέτρου, Ρουγγέρη, Σολούπ, Ταμπακέα, Τσαμπούρα, Οθονέου και ο Μεξικανό Ντάριο Καστυγέχο, αν τον διαβάζω σωστά. Κάρτου Μπι, μία λέξη. Μπείτε, παραγγείλετε, δείτε. Κάντε ωραία δώρα και σχετικά φτηνά. Πού πηγαίνει η χώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα ακούσουμε τώρα ακριβώ τον τόπο προορισμού. Η δημόσια εικόνα μου είναι τελείω δευτερεύον πράγμα πλέον. Λένε μπα σε αυτά που έρχονται. Μπα σε αυτά που έρχονται η δημόσια εικόνα η δική μου δεν έχει καμία μεγάλη σημασία. Δηλαδή λένε κάποιοι τι Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν του αλακωθώ εγώ, το θα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πάει η χώρα. Εκεί πάει η χώρα. Αυτό ακριβώ. Έτσι όπω το είπε ο Αδονή. Διαβάζω στι τυπολογίε. Ότι ο Εδώπουν είναι το ταμείο το ιατρικό των δημοσιογράφων έναμε εκλογέ πεν λίγο καιρό και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Δουσου του ΕΔΟΕΑ με θέμα την ψήφη του Προεδρίου. Τι θέλει του Γενικού Γραμματέα παίρνει ο Νίκο Καρούνζο, των Ενωμένων Δημοσιογράφων τη ΣΥΡΙΖΑ, παράταξη που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε και στην Ισία με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προεδρού στην Ένωση Συντακτών. Ταμία να ο Παπαϊωάννου από την ΕΠΕ που πρόσχετ μαζί με τον ίδιο Πρόεδρο του ΕΟΠάτσι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόεδρο του ΤΥΠ ανέλαβε η αντισταθά του επίση των Ενωμένων Δημοσιογράφων. Με αυτή την τελευταία ψηφοφορία, πάντα οι τυπολογίε τα λένε αυτά. Ε, ολοκληρώθηκε απόπειρα να μην εκλεγεί πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ, πρώτη σε ψήφου από την ΕΣΥΑ, Πόπη Χρυστοδουλίδου, η οποία στηρίχθηκε από δυνάμει τη Αριστερά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Επιτέλου η κυβέρνηση, πάντα να ξέρετε, ξεκινάει από του δημοσιογράφου. Και βέβαια για την υγεία των δημοσιογράφων, τράβα γύρευε. Εφόσον εκεί τα βρήκανε δεν απέχει να τα βρούνε και στα υπόλοιπα. Λέει μια παλιά κινέζικη, αρρωστημένη επειδή μιλάμε για θέματα υγείας, παροιμία. Καλησπέρα, όπω θέλει. Καλησπέρα, με ακού. Τα μια χαρά. Πε μου που είσαι τώρα και τι κάνει. Είμαι στο σπίτι μου, ξαπλώνο και απολαμβάνω την ανεργία. Παίζ μου πω είσαι άτριχο. Μου αρέσει το πω αλλιώς. Δεν ταιριάζει αυτό. Παίζ μου πω είσαι άνεργο, αυτό παίζ μόνο, τέλο. Αν μα εφιάχνει γιατί όχι. Είσαι άνεργο, ε. Βέβαια. Γιατί αν δεν με έφτιαχνε δεν ήσουν. Τέλο πάντων. Τα όλα σε καλή τιμή. Πόσο καιρό είσαι ανεργία, φίλε. Ε, μόνο 36 μήνε. Αύριο χαζά τώρα, σιγά. Τι είναι 36 μήνε. Τίποτα. Mm. Πόσο και η ανάπτυξη. Σε 36 μήνε ένα μόλις έχει να μιλάει παιδάκ Μου ήταν στο, στην Κούνια Έτσι κι εσύ τώρα, Σε 36 μήνες, πράγμα... κάπου τώρα που να μιλάς Ήταν όλο το προηγούμενο κατάθλιψη, καταλαβαίνω Για πες, τι δουλειά έκανε. Ε, είπαν γραφείο. Και έκλεισες το γραφείο, σε διώξαν, τι έγινε Ε, όχι, λόγω της ανάπτυξης Θα ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Επί τρία χρόνια. Oh, καλά ναι, είναι. Σωστά. Να σου πω ε, τώρα. Πε μου. Και πώ τη βγάζει τώρα 36 μήνε, Μπορεί να πει. Α είναι καλά η γυναίκα μου. Ματσό. Όχι, δουλεύει. Αυτοί είμαστε από του χερού. Πόσο παίρνει. Ε, 400 ευρώ. 400 ευρώ. Ναι, ναι, ολόκληρα. Έχετε και παιδί. Δύο, όχι ένα. Με δουλεύει. Και πού τα έχει βγάλει τα φανάρια. Όχι ακόμα. Δηλαδή 400 ευρώ μπαίνουν στο σπίτι κάθε μήνα. Ε, Όχι και 400, έτσι έχουμε και ένα δάνειο. Ευτυχώ το σπίτι είναι ακόμα δικό μας. Με δουλεύει καλά, Πώ βγαίνει, ε, Δεν ξέρω, είναι θαύμα και όλοι αυτοί με ρωτάνε. Μα είναι να μην σε ρωτάνε. Είμαι ο οικονομολόγο Τώρα θα το γυρίσω, Θα γίνω οικονομολόγο. Έτσι ξεκίνησε και ο Χαρδούβελ, φαντάσου. Απ' Λες. την ανέχεια. Τι να κάνω ρεύμα, Στολ, προσπαθώ. Το κουκουέ δεν βρίσκει κανένα καλό στην παρούσα κυβέρνηση. Ψάχνει όμω. Ψάχνει. Να. Ωραία. Για πες μου είσαι τα καλά τη κυβέρνηση με την ευκαιρία, μια και τα αρχίσαμε το θέμα. Καθίσανε σε ένα τραπέζι. Θετικό, Είχαμε... θετικότατο. Α, α, κακό αν δεν το είπαμε. Ότι καθίσανε σε ένα τραπέζι, αν ναι. δεν το είπε κανεί, είναι άδικο. Αλλιώ. Και έγινε συζήτηση. Α, δεύτερο. Ο, η διαδικασία του διαλόγου. Διαδικασίου... Όχι, μην τα σε μένα, το κουκουέναν το... να ακούει. Που δεν αναγνωρίζει ότι καθίσανε σε ένα τραπέζι. Νομίζει ότι τα πανόρθει Για πες με άλλο. Ε, έγινε η διαδικασία του διαλόγου. Οπ. Ένα. Ένα αυτό, το είπαμε. Δεν είναι ένα, ένα, είναι σχεδόν τρία αυτά. Το γεγονό ότι τέθηκε θέμα ε, γερμανικών ε, αποζημιώσεων. Πε το ε, μου και αυτό. Ε, τέθηκε θέμα. Ηθική αποζημίωση, ναι, ναι, ναι, όχι ηλική που λέγαμε προεκλογικά. Ακούστηκε. Τέθηκε θέμα, έχει δίκιο, πάμε παρακάτω. Έστω και έτσι. Άλλη φορά έχει δίκιο. Εγώ ξέρει κάτι, είμαι ανοιχτή σε όλα τα κόμματα. Αλλά θέλω να ακούω τι ιδέε του, τι προτάσει του. Βεβαίω. Αυτό το άνοιγμα σε όλα τα κόμματα που το κάνει και ο Αλέξη και παρακαλεί οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση. Ακόμα και η χρυσή βγή να στηρίξει και να ψηφίσει, κοιτάξτε το λίγο. Δεν νομίζω να τους παρακαλεί. Δεν του παρακαλεί. Αλλά, ε, Αλλά κοίταξε, κοίταξε, εγώ. Η δεν... πρόσκληση είναι ανοιχτή προ όλου, κατάλαβε. Ωστόσο, γιατί τη διαδικασία του διαλόγου, την υποβαθμίζει το κουκουέ Επειδή ε, δεν ξέρω να μιλάνε παιδί. Γι' αυτό. Δεν να κάθονται σε ένα τραπέζι. Δεν κάθονται και τα λένε στου δρόμου, όλη την ώρα. από το παλιά ο αυτό δεν Γιατί με σπρώχνης στον κρεμό, δεν σε συγχωρώ Γιατί το τραγούδι αυτό Πάντα να λέει δεν μπορώ Γιατί κι εσύ με σπρώχνης στον κρεμό Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ γιατί Αφιερωμένο στο ΣΥΡΙΖΑΤΑΜΑ το τραγούδι. Και, Τώρα μου έρθει αλλά ταιριάζει. Και σου τηλεφωνώ το αγαπημένο σου νησί, έτσι, όπου έκανες γυμνισμό, α Πού, στο Καρπενίσι. Το αγαπημένο σου νησί. Α, έκανες... Το αγαπημένο μου νησί είναι το Καρπενίσι. Βόρειο Αιγαίο. Βόρειο Αιγαίο. Έκανες γυμνισμό. Στο Βόρειο Αιγαίο. Ναι, ναι. Νομίζεις, έχω κάνει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο γυμνισμό καλά να το επαναλάβεις και φέτο. Σε ποιον είσαι παρόλα αυτά είσαι Λέσβο à, πα, πα. Μωρή μην είσαι από κοίνες Ε λίγο. Από κοίνες είσαι ψαλιδού Ψα. Ψα. Ψα. Να μου χαθείς να χάνεσαι Αν σήμερα το 1941 στις 5 και 15 το πρωί ξεκινούσε η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Ελλάδας πάνω στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία Τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε ε, Μετά από 9 μέρες, μετά από έξι μέρες έγινε η συνθηκολόγηση Δόθηκε εντολή από τον αρχιστράτηγο Παπάγο να συνθηκολογήσουμε ως Έλληνε. Μέσα στις επόμενες 24 μέρες είχε καταληφθεί όλη η Ελλάδα, είχαν φτάσει μέχρι κάτω. Οι Γερμανοί, ξέρουμε τι συνέβη, φύγανε 12 του 1944. Για τέσσερα χρόνια η Ελλάδα είχε καταληφθεί από το φασισμό, τους Ναζί και τους συνεργάτες τους τότε, ταγματασφαλίτες και λοιπούς. Το ηρόδιο είναι εδώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. λεπτική ελληνοφρένεια δεν έχουμε σήμερα, ούτε αύριο, λόγω μεγάλη εβδομάδα. Ακολουθεί λαό και αμέσως μετά μαγκαζίνο Μιγιάννη Παπαδόπουλου και Κατερίνα Κρυβούπουλου. Γεια σα. Σε αυτό είναι εκεί μέσα να πούμε τι 50 αποχρώσει του κουκουέ. Να σταματήσει να λέει μεσημεριά καρό καταστολή. Δεν είναι σωστό. 50 αποχρώσει του κουμουνή θα λε. Τι δέχε άμα τώρα που ξέρετε και από μου εκεί πέρα στο παιδί μου, παιδί μου, κουμουνί Αυτό δεν, ούτε αυτό. Τίποτα που έχει το συνθετικό μου μέσα. Τίποτα, αποκλείεται. Γιατί το αξίζει το μου. Δεν ταιριάζει εδώ, δεν ταιριάζει. Τι το πικνό μου είναι... Αυτά γιατί όχι. Εδώ είναι προβατήνα ρε φίλε, δεν είναι αξίδιστο. Αυτό είναι φέρε μαλλί να έχουμε. Δεν είναι, δε, δε, δε, τε, Το θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει να λέει ο καταστολή. Εντάξει, γιατί όχι τίποτα άλλο. Πρώτον είναι μεσημέρι και φτιαχνόμαστε και δεν λέει. Δεύτερον έχουμε καμένο στην κυβέρνηση ρε φίλε. Δηλαδή πόσο μακρινό να πα με καμένο. Πώς μπορεί εσύ να πούμε και συνεργάζεσαι με τον άλλον εκεί πέρα Αφού είστε αντίθετη να πούμε Φύνακα, πληρωνόμαστε φίλε καλά και Δεν έχει λίγο Καλό δεν κι αυτό Καλό ε. είναι, Εντά, Καλό. με το ζόρι με το ζόρι Κάνουμε τα λεφτά μας πέτρα και συνεργαζόμαστε Καταλαβαίνω <σκάστα> ρε φίλε, είναι δύσκολε οι εποχές Σκατά <σκάστα> Αυτό που λέει τα τα λόγια τα μεγάλα Το τραγούδι Σου τάπω με το πρώτο μου το γάλα Μου τάπεις ε. με το, το πρώτο σου <σκάστα> τα, τα γάλα Μου τα με το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια Και δεν τα κρίζεις ποτέ σου πάνω μου έλας, Που τα παιδιά σου σκλάφους ξεκουλά. Πρώτο το εξανταήμερο, ό,τι θες βάλω εκεί Αλλά βάζει μετά τα υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, προεκλογικές Ε, ε, ε, ε, όπα, είπαμε Τι είπαμε κάτσε Υποσχέσεις Να δούμε Να δούμε, να δούμε. Γι' αυτό συλλογήνω. Δεν ξέρει ότι είναι ψεύτικα λόγια. Μεγάλα yeah, είναι σίγουρα ότι είναι ψεύτικα. Κάτσε να περιμένουμε. Yeah, τώρα, στο worry. δίμηνο, στο τρίμηνο θα πούμε ότι είναι ψεύτικα. Δηλαδή, απλά σου χρόνια να περιμένει να περιμένει να περιμένει, να ζήσει ό,τι είναι να μην ζήσει, να σου κόψουν ό,τι να σου κόψουν, να μην πάρει ό,τι έχει υποσχεθεί να δώσει. Και εκεί να πει, ναι, είπε ψέματα ο κύριο. Ναι, ναι, δεν. Εντάξει, δεν να Από τώρα δηλαδή. Ε, να αρχίσω, δω σε κάτι άλλο, να σε ρωτήσω, να κάνω μια παρατήρηση. Άλλη. Α, και παρατήρηση, μα την πεις. Εγώ, εγώ σαν, Πασόκ, σαν πρώην Πασόκ, Αχ. κατάλαβα το Πασόκ μέσα σε μια δεκαετία, δηλαδή 85. Πήρες το χρόνο σου, Το μυαλό μου, το 95 κατάλαβα πλέον ότι δεν είναι σοσιαλιστή. Και θε το, το, το, το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αυτοί που έχουν ότι δεν είναι η αριστερά που Γιατί για κέρδισε ο ΣΥΡΖΑ στις εκλογές είχα κατεβεί εκεί στα προπήλαια που είχε μιλήσει στο Κύπρα και έβλεπα αςούμε ανθρώπους οι οποίοι δακρύζανε ρε παιδί μου έτσι βλέπουν σημαίες νίκη όλο αυτό τον αγώνα που κάνανε δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί πιστεύανε έργα μου ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη σε, σε αυτό το κόμμα τι να πω δεν ξέρω Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Είμαι Αποστόλης. Αχ αγάπη μου, είμαι από Μεσολόγγη, είμαι 75 χρονών, σε λατρεύω, αγαπάω, να πέρασα το λόγα Από το Μεσολόγγη, λογικό είναι. Μ' αγαπάνε στο Μεσολόγγη, έχω αγάπη. πολλές. Θέλω στο Χατζινικολάο, πώς να μπορέσω, δεν έχω μόνο εκεί για ολοκάρτα, να πάρω ροδούπο, να σε βάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγάπη Α, μου, μου κάνει. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Απόστολη, εσεί είσαι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, θέλω να πω κάτι για το φίλο μα τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη. Να προσέχετε, μην τον συναντήσετε και σας σα δώσει χειραψία. Έχει έμπολα. Είναι έμπολα, παιδί μου. Τι έχει, είναι. Τον αγγίζω εγώ. Ε, εσύ θέλω αλήθεια τώρα. Θέλω να ανέβω επάνω με μια σημαία του Σύριντα να αγκαλιάσω τον καλαμούκι. Θέλω. Θα το κανονίσουμε, εντάξει. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν έπρεπε κανέναν κανένα πρόεδρο ποτέ. Το κύριο que το κύριο quiero, Προσέξτε, Το κύριο Μεμαράκη. me marak, Δεν πρέπει να πάρω πέντε ταβόρ για να μπω στη Βουλή και σου s baralla. Elle tu fais le tech, elle le tout tout pas tenter mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa teuté la tartine, testostérone et de titan en tout excité, prêt à tuer. Quand t'as tenté de la prendre quand t'as t'ai qui sait qui 14, t'es tout dépité depuis que t'as tant dit t'as tu veux te buter La vieille c'est des de la Y a tes De la qui sait qui 14, c'est toi dépité, mais comme le dit ton tonton, tout retour du bâton La pas si Oli masi qui sait qui 14, t'es tout dépité depuis que t'as tant dit t'as quitté, tu veux te buter Vroom qui sait qui 14, c'est toi dépité, mais Η ελληνική κυβέρνηση tonton tonton τι υποχρεώσει τη, απέναντι σε όλου του δανειστέ και si, panto te éclablorani tis ipokreosistis, apentise tous les humanistes et autrefois ce peu